Μεφάλαιο Νίτα, σελίδα 261, στήχη 1 σε 3, εδιακονούσε τον Κύριον γυναίκες. 1. Και στον μετέπειτα χρόνων συνέβη ο Ιησούς να διέχεται μία προς μίαν εκά πόλην και χωρίων και κήρυτε και δίδασκε το χαρμόσυνο μήνυμα ότι δια τη ιδρύσεως της εκκλησίας επεκτείνεται και επί της γης η βασιλεία του Θεού. Ήσαν δε μαζί του στην περιοδίαν αυτήν και οι 12 απόστολοι. 2. και μερικέ γυναίκες οι ε, οποίε είχαν θεραπευθεί υπό του Ιησού από νοσήματα και βασανιστικούς πόνου και από πνεύματα πονηρά και ασθενείας. Δηλαδή η Μαρία η οποία ελέγεται το Μαγδαλινή διότι πιθανώς κατήγεται από τα Μάγδαλα από την οποία για τις παρεμβάσεις του Κυρίου είχαν βγει επτά δαιμόνια, τρία και η Ιωάννα η σύζυγος του Χουζά του οικονόμου και διαχειριστού του Ηρόδου και η Σουσάννα και άλλε. Οι ε οποίοι υπηρέτουν τον Κύριον και εισέφερον για τη συντήρηση αυτού και των αποστόλων του από τα υπάρχοντά